Ήδη αρχίσαμε την Αγία και Μεγάλη αρακοστή των Χριστουγέννων από σήμερα και επομένως είμαστε καθοδόν εμπήκαμε δηλαδή θα λέγαμε στο τελευταίο στάδιο που μα οδηγεί Στι μεγάλε εορτέ τη χριστιανοσύνη, τα Χριστούγεννα, την Περιτομή και τα Θεοφάνεια, προχτέ, βέβαια, το περασμένο Σάββατο, σα είπα τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να νηστέψουμε. Διότι πρώτα και πάνω απ' όλα, νηστία σημαίνει ασυντεία. Ξαρακουστή σημαίνει νηστεία. Και όσοι και αν προσπαθούν κάποιοι να βγάλουν την νηστεία από το προγραμμά τους, είτε μεγαλοσχήμονες είναι αυτοί, είτε μικροί και ασήμαντοι, ο Θεός θα τους βύσει, Διότι την νηστεία την εθεσμοθέτησε ο ίδιος ο Κύριος. Και όταν μίλησαν και οι Άγιοι Πατέρες με το στόμα της Εκκλησίας και εκείνο το στόμα της Εκκλησίας του Κυρίου είναι. Επομένως, μην κάνετε αγαπητοί μου αδερφοί παράτολμα βήματα. Μην κάνετε τις κινήσεις. Μην προσπαθείτε μόνοι σας να διαγράψετε εκείνα που ο Θεός έγραψε. Μην προσπαθείτε να τα βγάλετε από τη ζωή σας. Εάν σήμερα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο, πιστέψτε με ότι εδώ οφείλεται το κακό. Ευγάλαμε το Θεό, ευγάλαμε την ιστια, ευγάλαμε την προσευχή, ευγάλαμε την Εκκλησία, ευγάλαμε κάθε καλό και Άγιο που μας είχαν παραδώσει οι πατέρες μας οι Άγιοι και κρατάμε όλη τη συμφορά και όλη τη σαπίλα που μας προσφέρει σήμερα η κοινωνία. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μην έχετε απαιτήσει. Εάν δεις το γιο σου και την κόρη σου να μπλεύσουν με ναρκωτικά, μην ρίξεις τις ευθύνες πουθενά αλλού, παρά στο κακό στο το κεφάλι. Εάν δεις τη συμφορά να μπαίνει στο σπίτι σου, μην ρίξεις τις ευθύνες ούτε στην εκκλησία, στους καλογέρους, ούτε στον εφρέμ, ούτε στον βατοπέδη, ούτε σε αυτά τα πράγματα αυτές είναι οι προφάσει αναμαρτία. ψάξε να βρεις εκείνον που πραγματικά φταίει Και εκείνος που πραγματικά φταίει είναι εκείνος που διέγραψε τους νόμους του Θεού από τη ζωή από τη ζωή Του και από τη ζωή της οικογενείας Του και από τη ζωή των παιδιών Του και από παντού και άρχισε να λέει δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν γίνει τίποτα. Και αυτά όλα το ένα κακό δημιουργεί το άλλο. Είπες για το Θεό δεν πειράζει. Είπες για τον νόμο του Θεού δεν πειράζει. Ποιος είσαι εσύ. Κρίνεις το Θεό δηλαδή. Είσαι ο κριτής του Θεού. Είσαι εκείνος που δικαιούσε να λες το Θεό αυτό πρέπει και εκείνο δεν πρέπει. Αυτοί όλοι που τα κάνουν αυτά αδελφοί μου είτε δεσποτάδες είτε πατριαρχά θα τα πληρώσουν ακριβά. Σας το έχω πει και θα συνεχίσω να το λέω. Λέει. Και δεν έχω κανένα λόγο να κρύψω σας το έχω πει, δεν θα κρύψω ποτέ την αλήθεια, θα σας λέγω τα πράγματα με το όνομά τους. Όπως ακριβώς μας τα διδάσκει ο Κύριος και η Εκκλησία. Δεν μπορεί να ξεφίλτρωσαν τώρα κάποιοι δεσποτάδες και κάποιοι αρχιμαδρυτάδες και να μας λένε δεν υπάρχει νηστία. Πώς κάποτε υπήρχε και σήμερα ξαφνικά, εξέλειψε, τι έγινε, τι συνέβη. Απλά μπήκε ο σατανάς με στην καρδιά τους, μπήκε ο σατανάς με στα κεφάλια τους και τους έκανε να αλοτριωθούν και να χάσουν και την ιεροσύνη τους και την αλήθεια της πίστεως και γι' αυτό θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. εσύ όμω μείνετε όπως λέγει ο Απόστορος Παύλος εν είσαι μάθετε και εμπιστόθητε. Μείνετε σε αυτά που μάθατε από την κούνια σα, από τους πνευματικούς σας πατέρες, από τους ιεροκήρυκές σας, τους γνησίους και σωστούς, από αυτούς που σας δίδαξαν την αλήθεια. Μείνετε... Αν θέλετε να έχετε κάποια στιγμή πρόσβαση στη Βασιλεία του Θεού, γιατί δεν το βλέπω αυτό. Η πρόσβαση στη Βασιλεία του Θεού δεν εξαρτάται μόνο από την αγάπη του Θεού, πρώτα βεβαίως από εκεί, αλλά εξαρτάται και από το δικό σου αγώνα. Το τι έκανες, μην ελαφρύνεις τα πράγματα. Προχτές πάλι άκουσα σε κάποια εκπομπή, σε κάποιο ράδιο, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι δυστυχώς το μυαλό μου με εγκαταλείπει σιγά σιγά. Μου είπε, διάβασα, μάλλον άκουσα ότι στη Ρωσία, στη Ρωσία, του κομμουνισμού τη Ρωσία, όχι τώρα που και αυτοί αλωτριώνονται, στη Ρωσία του κομμουνισμού, που δεν είχαν τι να φάνε, οι μανάδες δεν θυλάζουν τα παιδιά τους στι Σαρακοστές. Τα μωρά, τα ακούτε, τα μωρά, τα μωρά που εσείς σήμερα δερέκια και τους δίνεις γάλα να πιούν. Τα μωρά και φοβάσαι μην πέσεις χάμου, κάτι έγινε. δεν δίνουν στα μωρά γάλα πάβουν οι μητέρες να θυλάζουν τα παιδιά τους από την ώρα που θα ανοίξει η Σαρακοστή και σας το έχω πει νομίζω κάποτε εδώ ένας πρόσφυγας που είναι σήμερα εδώ ρωσοπούντιος που εξομολογεί το σε μένα και τον γνωρίζω και τον βλέπω ακόμα μερικές φορές μου έλεγε Σαρακοστή εμείς με τρουσιά μας μεγάλωσε η μάνα μου με τρουσιά με τουρσιά ξίδια, όχι γαλαξίδια του τους έδινε. <Κι> και εμείς έχουμε όπως λέει και εκείνος ο βασιλόπλος κάτω και του πουλιού το γάλα και θέλουμε, δεν ξέρω τι άλλο ζητάμε να φάμε. Νηστεία αδελφοί μου, νηστεία, γνήσια νηστεία. Όχι υπεκφυγές γιατί βλέπει ο Θεός και ξέρει ο Θεός νηστεί σωστή ευάρεστη στο Θεό. Τρία πράγματα λέει ο Απόστολος Παύλος θα μας σώσουν. Τρία. Ξέρεις ποια είναι αυτά τα τρία. Η προσευχή, η νηστεία και η ελεημοσύνη. Ούτε προσευχή έχουμε, ούτε νηστεία κάνουμε, ούτε ελεημοσύνη κάνουμε. Τι θα, τι θα πάμε να σου Για πείτε μου εσείς. Με τι θα επιδιώξουμε να πούμε στη Βασιλεία του Θεού. Με τι. Αν αυτά τα τρία δεν τα φυλάς. Ο Κύριος σου είπε ούτε να σκιαρφαλώσει τα βουνά, ούτε να πάει να γίνει σαν τον Άγιο Αντώνιο, ούτε τίποτα. Σου είπε να κάνεις αυτά τα τρία απλά πράγματα, να τηρήσεις τις νηστείες της Εκκλησίας, να προσεύχεσαι με συνειδητά και διενεκώς προς τον και να κάνεις ελεημοσύνες σου, να αγαπάς δηλαδή, να έχεις αγάπη προς το πλησίον. Τίποτα δεν έχουμε από τα τρία. Μη φτιάνετε Ευαγγέλια δικά σα. Μη φτιάνετε Ευαγγέλια δικά σα! Θα εκπλαγείτε μια μέρα, θα εκπλαγείτε και μάλιστα θα εκπλαγούν εκείνοι που προσπάθησαν να κάνουν να αμβλύνουν το Ευαγγέλιο και να κάνουν το Ευαγγέλιο δίθεν εύκολο στους νέους κάτι παπάδες, κάτι χριστόδουλοι, μακαρίδες, ο Θεός να τους ελεήσει και δεν ξέρω και ποιοι άλλοι. Προσέξτε το καλά αυτό που σας λέω. Το Ευαγγέλιο δεν παίρνει άμπλυνση. Χαίρομαι, χαίρομαι το Άγιο Νόρο για κάτι, είναι ότι δεν έβαλε νερό στο κρασί του τελείωσε δεν έχει νερό στο κρασί ούτε ενηγόστεψε τις ακολουθίες ούτε χάλασε τις νηστείες τίποτα εδώ εμείς θα κάναμε μη πω σαν τα μούτρα μας και ακόμα χειρότερα και απ' τα μούτρα μας λοιπόν αυτά έχω να σας πω με τα φόβου Θεού ακολουθήστε προσευχή, νηστία και λευμοσύνη ειδικά και τώρα στο στάδιο της Αγίας Τεσσαρακοστής χωρίς εξερέσεις, χωρίς αγκαρία, με φόβο Θεού και με αγάπη προς τον Θεό. Και τότε θα έχεις αγαθά από τον Θεό. Κάποτε ήρθε μια και μου λέει, της λέω νηστεύεις, μου λέει δεν νηστεύω. Λέω να σου πω, Έχει παιδιά, μου λέει: Έχω παιδιά. Λέω: Αν το παιδί σου πάθει καρκίνο, και κατέβει ένα άγγελος και σου πει: Αν νυστεύσει, θα γίνει καλά. Θα νυστεύσει, θα γιστέψουμε; Γιατί εκεί θα νυστεύσει, Το παιδί σου είναι ανώτερο από το Θεό. Εκεί γιατί δεν νυστεύσει. Εκεί γιατί δεν νυστεύσει εκεί. Τέτοια ζήγια θα μας δώσει ο Θεός μεθάβριο στη Βασιλεία Του. Διότι είναι αυτός που μας είπε ο φιλόν πατέρα η μητέρα και η όνη, θυγατέρα υπερ εμέ ουκ αίσθημο άξιος. Και θα σου πει για τον γιο σου θα το κάνεις; Για μένα το κάνεις έτσι. Ωραία. Κάτσε απ' έξω λοιπόν. Αν κάνεις οτιδήποτε εντέλεται η Εκκλησία, αν το κάνεις με αγάπη προς τον Θεόν, με αγάπη προς τον Θεόν, θα δεις πόσο ελαφρύνεται αυτό που κάνεις Όχι μόνο ελαφρύνεται, το κάνεις με χαρά Αισθάνεσαι, Δεν κάνεις τίποτα, Θε να κάνεις και άλλα Κάποτε ήρθε κάποιος και μου λέει Πάτερ Θέλω να νηστέψω Όχι Και αυτός και η γυναίκα μου. νέα παιδιά Μου λέει δεν έχουμε νηστέψει ποτέ Έχω ε, καλά, Νιστέψτε. Πώ είναι η νηστεία δεν είναι παραμονέ τη Σαρκοστή του Πάσχα. Λέω η νηστεία είναι χωρί λάδι κανονικά. Μου λέει θα μου τα πει όπω είναι τη Εκκλησία τα λόγια. Λέω τη Εκκλησία τα λόγια λένε κανονικά ούτε λάδι. Αλλά εσάς λέω επειδή είσαστε η αρχή, άντε να τρώτε λίγο λάδι. Ξέρω εγώ να κάνετε μια μικρή αρχή. Όχι, όχι, όπω είναι τα λόγια τη Εκκλησίας θα μου τα πει. Καλά. Λοιπόν, του είπα λοιπόν. Έτσι είναι. Όταν λοιπόν μετά από το Πάσχα ήρθαν πάλι του λέω νήστεψες και εσύ και η γυναίκα σου νήστεψαν. λέω τα καταφέρατε. Ο, τίποτα. Μια χαρά. Άλλη μια σαρακοστή θέλουμε τώρα. Να κάνουμε άλλη μια. Λέω. Για πες μου του λέω. Εσύ κάποτε μου λέει τότε που δεν νήστευα. Ενώ ότι άμα δεν φάω κρέας κάθε μέρα θα πέθαινα. Και τώρα έβγαλα τη Σαραγωστή χωρίς λάδι και ούτε μένιαξε καθόλου. Ούτε μένιαξε καθόλου. Αγάπη είναι. λύπη αγάπη προς τον Θεό. Αγάπη είναι. Τίποτε άλλο. Και δεν ξηκάσω και πάλι μια γιαγιά. Μακαρίτησα πάει. Τελείωσε αυτή. Έφη. Αγία ψυχούλα. Μου λέει θα πεθάνω αλλά δεν θα φάω. Μου λένε γιατί να φάω γάλα. Δεν θα φάω. Θα πεθάνω αλλά δεν θα φάω. Δεν θα φάω. Τελείως. Ήδρωσα, έχω... τίποτα. Μη μιλάς καθόλου. Θα πεθάνω αλλά δεν θα φάω. Δεν έφερε. Βέβαια δεν πέθανε αργότερα. Πέθανε από άλλο πράγμα. Κατάλαβες. Και εμείς για το ψιλοπίδημα έβηξα, βάλαμε ένα γάλα, ε, ευτερνίστηκα, φτιάξαμε ένα κοτόπλο να πιω το ζουμάκι. Ωραία, ωραία χριστιανοί είσαστε. Ωραία χριστιανοί. <κυρίζει> λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στην επανάληψη του προηγουμένου κηρύγματό μας την παρασμένο Σάββατο. Εκεί μας είπε ο Κύριος λόγια φοβερά που αφορούν προπάντων τους παντρεμένους αυτούς που έφτιαξαν οικογένεια και έχουν παιδιά για να μην τραβάς την καμπούρα σου όξο και λέει ότι είσαι αμέτοχος και ανεύθυνος ως προς την πορεία του παιδιού σου είδες τι είπε ο Κύριος «Υιός σοφός ευφραίνη Πατέρα» «Υιός δε άφρον μη κτηρίζει μητέρα αυτού» «Εάν θέλεις το παιδί σου να γίνει σοφό, ευλογημένο, άνθρωπος Θεού» «Κοίταξε από μικρό που το παρέλαβες που στο έδωσε ο Κύριος να το μεγαλώσεις» όπως λέει ο Απόστολος Παύλος Εν παιδεία και νουθεσία κυρίου. Ακούστε τι λέει, Εν παιδεία, ξέρει σημαίνει αυτά τα λόγια. Ξέρει σημαίνει. Από τον πατέρα μου το άκουσα κάποτε. Ευλογημένο να είναι αυτό ο Άγιος άνθρωπο. Τι μα είπε, Τι σημαίνει εν παιδεία και νουθεσία κυρίου. Τι σημαίνει, Βγάλτε με στην εφημερίδα. Πέστε στον 30φυλόπλωνο να έρθει πέρα να, ακούσει, να με βγάλει. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Τι σημαίνει εν παιδεία κυρίου. Εν παιδεία σημαίνει μέχρι την ηλικία των 12-13 ρίξε και τούτο και τούτο παιδεία παιδεύω νουθεσία από 13 και πάνω 14 που αρχίζει πλέον το παιδί να παίρνει άλλη ηλικία μπαίνει σε άλλα κλιμάκια ηλικίας εκεί πλέον νουθεσία εκεί πλέον Λόγια για να το κατευθύνει. Ούτε παιδεία ούτε ενωθεσία. εμείς Άσε το παιδί να πάει όψου. Αυτό το παιδί θα σου βγάλει γλώσσα μεθαύριο όμω. Θα σε φτύσει. Θα σε πετάξει μέσα στο γεροκομείο. Μην παραπονιάσει όμω μεθαύριο. Μην έρθει να μου μυξοκλέ και αν πει, ξέρει εμένα, ο γιο μου, η κόρη μου που κουράστηκα, που του μεγάλωσα, το μεγάλωσα το του, το έφτιαξα, με διά του, του έφτιαξα, με πήγε. Καλά σου έκανε. Καλά σου έκανε. Θα το πληρώσει βέβαια αυτό. Θα το πληρώσει. Αυτό που έκανε στον πατέρα του και στη μάνα θα το πληρώσει, όποιο και αν ο πατέρα του. Αλλά αυτά τα κατορθώματα του γιόκα σου και τη κόρη σου είναι δικά σου φυτέυματα. Εσύ του τα φύτεψε είτε με την κακή σου διδασκαλία είτε με το κακό σου το παράδειγμα είτε με τη στραβή σου την ιδεολογία είτε είτε είτε. Και ξέρετε αυτό είναι παραπονό μου. Στην εξομολόγηση σπάνια βλέπω γονεί που αναλαμβάνουν τι τους. του. Προχτέ έρχεται ταχτικά μια κυρούλα με τον σύζυγό τη. Παλιά ήταν σε κοσμική ζωή, μακριά από το Θεό. Αχ, μου λέει ότι κάνουν τα παιδιά μου εγώ φταίω πάτερ μου εγώ εγώ φταίω, εγώ. το ίδιο έκλεγε. και μερικές φορές μου λέει προχτές μπαίνει ο λογισμός μου λέει ότι μερικές φορές ίσως ο Θεός λέει με αδική και βάζει το κεφάλι κάτω και λέει στον εαυτό της τι λες Μωρία Λένη, τι λες δεν τρέπεσαι πόσο σε, ευ, σε ευλόγησε ο Θεός πόσο σε ευλόγησε ο Θεός να σα λέω με συγκίνησε με ανάλαβε λοιπόν τις ευθύνες του παιδιού σου για αυτό το παιδί θα απολογηθεί στο Θεό μην νομίζετε δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα όπως θα θεωρούν μερικοί για το παιδί σου θα απολογηθεί στο Θεό ο Κύριος σου το έδωσε δανεικό Γι' αυτό οι σοβαροί, οι παλαιοί, μυαλωμένοι γονεί τι λέγανε: του Θεού είναι τα παιδιά, μου τα δάνεισε. Μου τα δάνεισε. Υπερέκκληση Βεβαίω. Μου τα δάνεισε ο Θεός και θα μου τα ξαναζητήσει. Δανικά είναι τα παιδιά. Δεν είναι δικό το παιδί. κάνεις λάθο, μεγάλο. Κάνει λάθο, μεγάλο. Είχα μια γιαγιά, έχασε 9 παιδιά εννιά παιδιά έχασε από την πίνα, από τη φτώχεια, τότε τη δυστυχία. 9 παιδιά σπεθάνανε. Και για όλα έλεγε, ο Θεός μου το έδωσε, ο Θεός το πήρε. Ο Θεός μου το έδωσε, για βάλε 9 παιδιά, ε. 9 φέρετρα να βγουν από το σπίτι τη. Για βάλε, για βάλε, μια μάνα να θάβει 9 παιδιά. Και τι, και τι αντιμετώπιση ο Κύριος μου το έδωσε ο Κύριος το πήρε το έκλεγε το ξανά ε. Κατάλαβε. του Θεού είναι λοιπόν τα παιδιά του Θεού όχι δικά σου και τώρα να προχωρήσουμε στο παρακάτω θα σας φανούν τα λόγια ξένα θα σας φανούν τα λόγια που θα διαβάσουμε ότι δεν έχουν αντίκρισμα εδώ μέσα στην αίθουσα. Δεν μας αφορούν. Όμως θα με θυμηθείτε, θα θυμηθ... ε, αυτά τα λόγια είναι του Κυρίου λόγια και με αυτά ο Κύριος Ευδοκεί να με θυμηθείτε σε κάποια πραγματάκια που σας λέω. Έχω μια χαρά. Ανθρώπινοι είναι δεν το μετανιώνω το λέω ευθαρσός μερικές φορές τις περισσότερες η Αγία Γραφή με δικαιώνει γιατί με αδίκησαν πολύ με αδίκησαν και με αδίκησαν ως ιεροκύρκα όχι ω τιμόθεο με αδίκησαν μου είπαν ότι λέω πράγματα τραβηγμένα φτιάνω δικά μου με αδίκησαν μου είπαν ότι εγώ δημιουργώ Ευαγγέλιο, φτιάνω Ευαγγέλιο. Όχι, δεν φτιάνω Ευαγγέλιο. Τα λόγια της Αγίας Γραφής χαίρομαι, χαίρομαι, σωστό επαναλαμβάνω, χαίρομαι, όταν βλέπω ότι με δικαιώδουν. Και έχω χαρά, όχι ω Τιμότιος, αφήστε τον Τιμότιο, ως ιεροκήρυκας όμως, ως διδάσκαλος της Εκκλησίας έχω χαρά. Και θα δείτε υπερητήνως θέματος, ομιλώ. Διαβάζω. Υπερτίθενται λογισμούς οι μη συνέδρια. Εν δεκαρδίες βουλευομένων μένει βουλή. Αυτός είναι ο στίχος 22 για όσους θέλουν να πάνε στο σπίτι να τον ψάξουν εάν έχουν την Παλαιά Διαθήκη για ποιου μιλάει εδώ ποιοι είναι αυτοί που λέει εδώ υπερτίθενται λογισμού οι μη τιμώντες συνέδρια ή να ξέρετε ποιοι είναι αυτοί ποιοι είναι οι άρχοντες Οι άρχοντες ο Παπούλια, ο καραμαλής ο Παπαντρέου, ο μα, μα, Παπαρίγα, όπω σου λένε, αυτοί. Μα τι μα νοιάζει μα τώρα για του άρχοντες θα μιλήσουμε εδώ πέρα. Βλέπω, σα καργαλάει τώρα ο διάολος γιατί φοβάστε, φοβάστε, μην πούμε τίποτα και θίξουμε το κόμμα. Το κόμμα μην θίξουμε. Το κόμμα μην θίξουμε. Σας είπα δικαιώνομαι, δικαιώνομαι γιατί και οι, οι άρχοντε έχουν σχέση με την πίστη μας και το ποιον θα ψηφίσεις θα δώσεις λόγο στο Θεό, δεν είναι έτσι, μην τα φτιάξεις όπως θες α ο Θεός μέσα στην εκκλησία που λένε αυτοί οι παλιά άνθρωποι εκεί πέρα αλλά όταν είναι να μας πάρουν τον ψήφο, πάνε και κοινωνάνε για να μας εξαπατάνε. Έτσι μετά, αύριο θα πούνε. Α, τι έλεγαν για το, τον του Μνήμης το, το Χριστόδουρο, τι έλεγε η εκκλησία μέσα στην εκκλησία. Η, η, να, να, εκεί θα μιλάτε. Δεν έχετε σχέση εσεί με τους άρχοντες Κάντε λάθο. Κάντε λάθο. Μεγάλο λάθο κάντε Όταν είναι να με εξαπατήσεις πας στην Εκκλησία και κάνεις το μεγαλό σταυρο και κάνεις τη μετάνια και πας να κοινωνείς και σκύβεις και φυλάς στο χέρι του παπά και μιλάς για ταπεινότητα και σεμνότητα, δεν ξέρω τι έλεγε εκείνος ο παλιάνθρωπος εκεί για να έρθεις να με κοροϊδεύει εμένα σήμερα και να βγάλεις τα θρησκευτικά από μέσα και να καταπατάς την πίστη μου και να εκκρίνεις και να νομοθετείς υπέρ των νομοφιλοφύλων και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον Υπερτίθενται λογισμού. Τι σημαίνει αυτό. Παραβιάζουν, λέει, οι άρχοντες παραβιάζουν, τι παραβιάζουν, <laughs> παραβιάζουν τι υποσχέσει του. Για θυμί σου, όταν πότε γίνανε εκλογέ, πότε έγιναν εκλογέ, το 2007. Το 2006 ούτε θυμάμαι και ούτε με ενδιαφέρει γιατί εγώ ξέρετε, τα ξέρετε τα δικά μου. Τα χούλια μου, τι μουρλιέ μου τι κάνω και όποιο θέλει τσακωθεί, όποιο δεν θέλει δεν με ενδιαφέρει. Δεν ρώτησα ποτέ τι ψηφίσατε και ούτε θα σα ρωτήσω ποτέ. Τα πνευματικό μου που τα ορίζω, ξέρω. Λοιπόν, σα ερωτώ, πότε, πότε ψηφίσαμε, 2006 λοιπόν. Θυμάστε τότε το 2006 τι υποσχέσει. Θυμάστε. Θυμάστε Τι λόγια ήταν εκείνα Το Βαγγέλιο διάβαζε Από το Βαγγέλιο μας μίλαγε Τι λόγια ωραία ήταν εκείνα Για την πίστη του Χριστού Για την αγάπη στην πατρίδα Για για για Τι ωραία λόγια ήταν εκείνα Δεν τι λέει τώρα μιλάει Υπερτίθενται λογισμός Αυτά που είχε τότε στο μυαλό του τόσο παλιάτροπος που έβγαινε τότε και σου έκανε κηρύγματα εθνικά, θρησκευτικά, ηθικού περιοχομέρου, σεμνότητα, ταπεινότητα και, και, και, και, και, αυτά τώρα τα ξέχασε. Τα περιφρονεί, τα βάλει στην άκρη. Και το λέει αυτό ο Κύριος πριν από τρεις χιλιάδες χρόνια. Για να σου δείξει τι, ότι όλοι το ίδιο κάνουνε. Όλοι Είναι δυνατό να ψηφίζεις ανθρώπους Και να περιμένεις κάτι καλό Όλοι κάνουν το ίδιο ακριβώς Και τώρα δεν με ενδιαφέρει Ψηφίστε οποιον θέλετε το Δικαιωμά σας. Εγώ σας λέω κανέναν Να έχω ξαναπεί Αυτή είναι η τακτική μου Αυτό θα φωνάζω Αυτό θα λέω Αυτό θα εγκρίνω, Αυτό θα προσυμπογράφω Τελείωσε το θέμα να ψηφίσεις τον άλλον ναι. Όλος λέει τώρα θα λέει καλά ο άλλος. Θα λέει καλά ο άλλος. Θα το εκείνον ναι. πάλι θα κλάψεις. Πάλι θα κλάψεις. Με ακόμα, μα, μα, μα, μα, μα, μα, ακόμα μαυρότερο δάκρυ. Όχι με μαύρη, ακόμα, ακόμα πιο μαύρο δάκρυ. Πήγαινε. Μα τότε τι να κάνουμε, Αναρχία θα ψηφίσουμε που μου λέει κάποιο: Αναρχία. Ρε, τι αναρχία ρε, μου λέει, Τι αναρχία ρε, μου λέει, Τι αναρχία ρε, μου λέει, Άμα εγώ έχω Θεό μέσα μου, Ρωτάω τον κύριο πρώτα, Κύριε, θα δώσω λόγο για την ψήφο. Θα δώσω λόγο. Και ό,τι μου πει η συγκινησία μου, Ποια αναρχία. Γιατί σήμερα έχουμε κυβέρνηση Σήμερα αισθάνεστε εσείς ότι είσαστε αρχόμενοι Δεν υπάρχει αναρχία έτσι αισθάνεστε, έτσι αισθάνεστε. Όταν έρχεται ο άλλος ο ληστής στον δρόμο Και σε κλέβει και σε πετάει κάτω και σου σπάει το κεφάλι Για να σου πάρει 20 και 30 ευρώ Έχουμε, έχουμε κυβέρνηση αυτό κυβέρνη, αυτό ε, καταλαβαίνει εσύ Αυτό καταλαβαίνει. όταν σε ληστεύουν οι τράπεζε έχουμε κυβέρνηση Έχουμε κυβέρνηση υπερτίθενται άλλα σου λένε και άλλα κάνουν θυμίσουν τι σου έλεγε για θυμίσουν τι σου έλεγε θα στηρίξουμε τον πολίτη θυμάστε πέρυσι πρόμερα σου έλεγε βρέπε διαφωνάζανε Θεσσαλονίκης θέλουμε το επίδομα θέρμασης; δεν έχει επίδομα θέρμασης; τους είδες τώρα όλοι, όλοι μαζί ψηφίσανε να πάρουν αύξηση οι βουλευτέ. όλοι μαζί εκεί δεν υπάρχει διαφωνία δεν υπάρχει διαφωνία Εκεί όλοι, όλοι, όλοι, όλοι Όλοι Να πάρουμε αύξηση Οι 15.000 Οι 16.000 που έρνω Να γίνω 17 Κι εσύ κάτσε να ψωμοζείς Με 300 ευρώ Ήρθε προχτές μια γυναικούλα Τι να κάνω μου λέει η 350 ευρώ παίρνω Έχει το παιδί Τις έχει μπει μέσα με δάνεια Με τράπεζες, με το να μετάλλω δίνω 200 μου λέει στον παιδί και κάνω τα 150 μου λέει να πληρώσω το ρεύμα, να πληρώσω νερό να πληρώσω τα φαρμακά μου, να πληρώσω το φαΐ μου βγαίνει βγαίνει δεν βγαίνει όσο και να το στύψεις το πράγμα δεν βγαίνει αρχάγγελος έχει γίνει έτσι, έτσι έχει δεν τρώω, λέει. δεν τρώω και το φαΐ μου το κόβω για να πάει να, να, να, να πάρει ο γιο μου να πάει να βγάλει το, το, το δάνειο που έχει πληρώσει που τον το τραβάνει βγαίνει, δεν βγαίνει oh. τι τον νοιάζει αυτόν επάνω εκείνος μετά θα έρθει αντί να πάρεις γιαούρτια να του ρίξεις γιαούρτια να του το κεφάλι θα ξανάρθει πάλι εδώ, θα το πάρεις και στο σπίτι σου oh. να μαζέψεις αυτό πάλι, να μαζέψεις και κόσμο για να κάνει την προεκλογική του ομιλία Υπερτίθενται λογισμού. Καταλαβαίνετε του, σα λέει ο κύριο, σα κοροϊδεύουνε. Σα κοροϊδεύουνε, βρε, μην κοιτάς που χαμογελάει για να πάρει την ψήφο να μπει στη βουλή. Χαμογελάει για να πάρει 15.000. Χαμογελάει. Φσιγά μην νοιάστηκε για να φτιάξει την Ελλάδα. Αυτό το παλιό παιδό που έρχεται εδώ πέρα και συζητάει την ψήφο σου. Καλά του είπε κάποιος, κάποιος δημοσιογράφος κάποτε ενός από τους πατρινούς εδώ πέρα σιγά λευγή και ο Τάδε μη το όνομα να σώσει την Ελλάδα. Ξύπνησε 30χρονο παιδί να σώσει την Ελλάδα. Σε κοροϊδεύουνε. Η Αγία Γραφή τα λέει αδελφοί μου. Μην περιφρονείτε το Λόγο του Θεού. Η Αγία Γραφή τα λέει αυτά τα λόγια. Και η Αγία Γραφή όχι μόνο δεν κάνει λάθος. Η ε, Αγία Γραφή έχει και το καλό ότι σε προειδοποιεί. Είναι προφητικόν βιβλίο. Σε προειδοποιεί για να μην έρθεις πρώτε τελεσμένο γεγονότον και πει μωρέ δεν μου το είπε κανείς. Δεν το ψερα. Τι λέει εκεί στον ψαλμό. Όσοι διαβάζετε. Διαβάζετε. Διαβάζετε. Ψαλτήρι. Διαβάζετε. Ψαλτήρι. Διαβάζετε. Πήγαινε εκεί στο 145 Ψαλμό 145 Ψαλμό Τι λέει Μην πεπίθατε επάρχοντας Επί ους ανθρώπων Ιησού και στη σωτηρία Μην έχεις εμπιστοσύνη Σε αυτούς τους ανθρώπους Σε κοροϊδεύουνε Σε κοροϊδεύουνε Μην πεπίθατε. Όχι εσύ εκεί το ξέρω και φωλά σου Ό,τι σου πει εκεί Το μυαλό σου Το κόμμα μην πάει πίσω το κόμμα μέση υπόλοιψη. Μεγάλη δουλειά. Υπερτίθενται λογισμούς οι μη συνέδρια. Βλέπει. Δεν τιμάει την υπόσχεση που σου έδωσε. Στο συνέδριο που έκανε συνέδριο, δεν ήταν εκείνο στην πλατεία Γεωργίου, κάτω όταν σα μάζεψε όλου σαν τα κοπάδια και πηγαίνετε κάτω σαν τα αρνιά, και καθώ από κάτω σαν τα καλόπλα, και ακούγατε τον μεγάλο αρχηγό που φώναζε απάνω, δεν ξέρω από πού μίλαγε, που κάνει τώρα άρχισε πάλι τα ίδια. Άρχισε πάλι τα ίδια. Άρχισε πάλι τα ίδια τώρα. Λέει πηγαίνει απάνω, κορυδεύει, πάει από εδώ, από εκεί, γελάει, κορυδεύει. Τι τον αυτό, αν... Τι σου είπε σε εκείνη τη συγκέντρωση, τι σου είπε. Ε, το, το ξέχασε αυτός Εσύ το κράτησε, ο κακομοίρη, εσύ το κράτησες Εκείνο το ξέχασε. Το βάλε στην άκρη, το περιφρόνησε. Και τα περισσότερα έτσι τα λένε. Τα λένε έχοντα σκοπό μεθαύριο να τα ξεγράψουν. Μήπω θυμάστε, σα είπε τίποτα ότι θα καταργούσε τα θρησκευτικά. σας το είπε τότε. Δεν είπε τίποτα. Αυτά θα πει. Ξέρεις τη φίδια είναι αυτή, ξέρεις τη φίδια είναι αυτή, αυτό θα έπρεπε να σου πει, Α, άμα πρόκειται να τον μαυρίσεις, τότε θα στο λέγει. Μήπως σου είπε ότι θα, ε, θα, θα, θα, θα, θα, θα, θα γίνει νόμιμος ο γάμος τον ομοφιλοφίλο. Στο έχει πει αυτό, μήπως σου είχε πει ότι οι ομοφυλόφυλλοι θα έχουν προνόμια, γιατί τώρα ξέρετε, ξέρετε, αντιστρέφτηκαν τα πράγματα. Τώρα δεν είσαι εσύ η νόμιμη, εσύ η φυσιολογική που είσαι παντρεμένη με άντρα και εσύ που είσαι παντρεμένο με γυναίκα, όχι. Τώρα ο νόμιμο είναι αυτή, αυτή η, η, η βρωμογίνακα που έχει γυναίκα δίπλα τη και κοιμάται και εκείνος το, το, το, το, βρω, το βρωμοτόμαρο που έχει άντρα δίπλα του και κοιμάται. Και βγήκε και σήμερα το διάβαζα. Τώρα, τώρα, ση, σημερινή εφημερίδα του λέει. Ένα από δάφτου, του βρωμιάριδε αυτού, σε κανάλι. Τον πήραν τηλέφωνο για κάποια υπόθεση, δεν ξέρω κάποιο, σε κάποιο κόμμα το είχαν διαγράψει, δεν ξέρω τι και τον πήραν και λέει: Τι θέλετε λέει τώρα, Εγώ τώρα είμαι με το φίλο Μαγκαλιά, λέει: Είμαι με το φίλο Μαγκαλιά. Στο κανάλι μέσα, την ώρα που μιλούσε, την ώρα που μιλούσε, ζωντανή, ζωντανή, πώ το λέει εκεί πέρα, ζωντανή μετά. Πώς. Τι θέλετε λέει τώρα, τι με νοχλείτε» λέει: Είμαι με το φίλο μου αγκαλιά. Δεν καταλάβατε. Σήμερα σα λέω σήμερα. Σήμερα. Θα έλεγα και το όνομα αλλά ξέρω για το, το σχολείο σα Ξέρω. Θα έλεγα την εφημερία και σας λέω. Σημερινή εφημερία το λέει. Να φρήξεις δηλαδή. Τι θέλετε λέει, τι θέλετε. Κάνω τη βρωμιά. Υπερτίθεντε λογισμούς ή μη τιμώντε συνέδρια. Σα κοροϊδεύσε και μα κοροϊδεύει. Αλλά τουλάχιστον να μην έχει ψηφίσει, τουλάχιστον να έχει τη συγκινησία σου καθαρή να πει ρε Παλιωτόμαρο, τουλάχιστον εγώ δεν λέρωσα το χεράκι μου. Δεν το λέρωσα. Κι ούτε θα το λέρώσω. Προσδόξαν Θεού, παρακαλώ το Θεό ο κύριο να κυβερνεί την Ελλάδα, όχι εσύ και ο κάθε βρωμιάρης που ήρθατε δεν ξέρω από πού και έχετε σκοπό να ξεμπαζώσετε την Ελλάδα και να μην αφήσετε λίθονεπη λίθον. Γιατί αυτό κάνουν; Ορίστε τα Σκόπια δεν τα πουλήσαμε, δεν τα πουλήσαμε. Τη Μακεδονία την πουλήσαμε. Που, και θα την ξεμπαζώσουνε δελώς, όχι θα την πουλήσουνε, δεν τα αφήσουν τίποτα. Εν δεκαρδίες βουλευομένων με ανεβουλή εσύ όμως που άκουγε λέει που ήσουν μέσα στη βουλή δηλαδή στη σύσκεψη εκεί εσένα σου μείνε η υπόσχεση που σου δώσε έτσι δεν σημαίνει τι σου είπε ο άλλος, εδώ, να σου το διορίσουμε το παιδί έτσι δεν σου είπε σου το διόρισα όχι έτσι μου λέγε μία πέρα και στι κιαμάρες αχ να μου κοπεί το χέρι εγώ πάλι ξαναπήγε βέβαια γνωστές κουβέντες οι κουβέντες. Λέει, κοροϊδεύει, ο άλλος όμως που ακούει από κάτω του γράφει αυτό που είπε. Για τις δημοτικές εκλογές μου έλεγε εδώ πέρα πνευματικό παιδί μου. Η σύζυγός του και ε, για, για, για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Επήγαν προεκλογικά τώρα τις δημοτικές εκλογές Βγαίνουν εκεί απ' έξω, τον είδαν που ήρθε αυτός ο πολιτικάτη εκεί, λέει: Τι θέλετε εδώ, λέει: Ήρθαμε να μα ψηφίσετε κλπ. Ενό κόμματο, να μην λέω τι. Καλά, θα μάθετε ποιε κόμματα, αυτό που βγήκε τελικά. Λέει: Τι θέλετε, τι θέλετε να σκέψει. λέει Ξέρετε, έχουμε εδώ πρόβλημα με την αποχέτευση. Θέλουμε να κάνετε κάτι να. Βγάλτε μα και να δείτε. βεβαίω, εδώ είμαστε. Ναι. Πράγματι λοιπόν τρέξαν αυτοί ψηφίσουν. Στι φτιάξει την αποχέτευση. Τη λέω εκείνη, μπορεί να σου πει να μην ψηφίσει. Μου λέει δεν ψήφισα, τι να κάνω, μου λέει πρέπει να ψηφίσω. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Περμένουνε, περμένουνε, περμένουνε, Ένα μήνα, δύο μήνε, τρεις μήνε, πέντε μήνε, έξι μήνες, εφτά μήνε, οχτώ μήνε. Το υποσχέθηκαν. Αναγκάστηκαν και πήγαν. Μια αντιπροσωπεία μαζεύτηκαν 5-6 άτομα και πήγαν να βρουν τον Δήμαρχο. Δεν τον βρήκαν. Βλέπετε, είναι μεγάλο ο Δήμαρχος, δεν Συναντιέται όπου και όπου. Όποιο θέλει, παίξει το γραφείο του. Το θεό, τον βρίσκει. Το Δήμαρχο δεν τον βρίσκει. Είναι ανώτερο ο Δήμαρχος. Βρήκαν κάποια ιδιαίτερα, κάποια ολική, δεν ξέρω τι. Λέει, μα είχατε υποσχεθεί, λέει, μας είχατε αυτό και αυτό, είχε έρθει ο Τάδε και πέρα και μας είπε αυτό και αυτό. Ναι, ναι, μια στιγμή, λέει, κοιτάει, παίρνει λοιπόν τα, τα κοιτάπια. Με φυλάει ο Θεός, αν ήμουν μπροστά. Ο, ο, ο. Με φιλάει ο Θεός, ο Θεός με φυλάει. Δεν έχει τύχει να είμαι μπροστά σε καμιά τέτοια έτσι, σε κανένα τέτοιο Ανοίγει τα κοιτάπια λοιπόν, λέει: Ποια περιοχή είστε, ποια περιοχή, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί. Α, Ξέρετε, δεν μπορούμε να σα το κάνουμε, λέει αυτό. Γιατί δεν μπορείτε να μας το κάνετε, Γιατί ξέρετε, λέει: Εδώ η περιοχή σα έδωσε περισσότερους ψήφου στο άλλο κόμμα και όχι σε εμά. Πώ. Τα ακούτε. Τα ακούτε ενδέ δε καρδίες μένει η βουλή. Κάτσε εσύ μετά εκεί πέρα και περίμενε να σου φτιάξουν την αποχέτευση και περίμενε να σου λύσουν τα υπαρξιακά σου προβλήματα και περίμενε να καταργήσουν, να, να φτιάξουν την πίστη και περίμενε να φτιάξουν το κράτος και περίμενε να φτιάξουν. Τη τσέπη τους φτιάζουν. Τη <Τι> τσέπη τους φτιάζουν. Την <Τι> τσέπη του φτιάζουν. <Τι τσέπη τους φτιάχνουνε> <Τι τσέπη τους φτιάχνουνε> αλλά ήρθε ο Κύριος να τους δώσει ένα σημάδι με τα χρηματιστήρια και με την οικονομία ήρθε να του δώσει ένα σημάδι να του δείξει ότι εδώ σας έχω στο χέρι σας έχω σας πω εγώ τα εκατομμύρια που θα πάνε τους είδατε όλου πώ στρέμανε σαν το λάγο συνεχίζουμε και ο επόμενο συνέχεια του προηγουμένου, είναι. «Ου μη υπακούσει κακός αυτή, ουδέ πικέρι υπηκέριοντι και καλόν το κοινό». Έδωσε, λέει, υπόσχεση. Ο κακός, ο άθλιος, ο υποκινούμενος, ο ξενοκίνητος άρχων ο επίβουλος γιατί σήμερα δεν έχουμε κανένα μακάρι να είχαμε πιστούς άρχοντες όπως κάποτε είχαμε τον Παρμπαγιάνη τον Καποδίστρια την Αγία αυτή ψυχούλα που τη σκότωσαν οι Έλληνες τον σκότωσαν έξω από την Εκκλησία έξω από την Εκκλησία τον σκότωσαν στον Ναύπλια <Στονάφλια. στονάφλια> και υπάρχει ακόμα η σφαίρα συνωμένη εκεί στον τοίχο της Εκκλησίας <στονάφλια> ναι ναι ναι υπάρχει ακόμα η σφαίρα σφηνωμένη. Ευρίσκει τέτοιου κυβερνήτε τώρα. Όλα που το Μάριαλ. Πριν γίνουνε, πριν γίνουν κυβερνήτες πάνε όλοι στην Αμερική πέρα. Αν πάνω την έκρηξη. Πάνε τώρα στο μαύρο του το, το τόπο εξελέγει. Πάει ο μαύρο τώρα να δώσει το χρήσμα σε ποιον, σε Ορθόδοξο Χριστιανό. Ποιο θα κυβερνήσει στην Ελλάδα. Και θα πάνε να τον ψηφίσει. Τι λέει, Ουμή υπακούσει κακώ αυτή. Μπορεί να σου δώσε υπόσχεση, λέει. Δεν πρόκειται να υπακούσει την υπόσχεσή του. Θα πα και θα κλέγε και θα δουλέψει. Μα υποσχέθηκε. Μα το υποσχέθηκε όπω πήγαιναν αυτοί απάνω. Δεν σα νοείω περιοχή. Πήγανε κάτω. Μα το υποσχεθήκατε. Θα πείτε να μα τα φτιάξετε. Άλλοι του είχαν πει θα σα βάλουμε ρεύμα. Πήγαν, αφήσαν τι κολόνε και ψυκωθήκαν και φύγανε. Ξαναπήγαν την άλλη τετραετία, λέει εδώ, εδώ είναι η κολόνα. Ακόμα λέει, Θα μα τα φτιάξετε το ρεύμα. Mm. Θα σα το φτιάξουμε. Mm. Την άλλη τετραετία πάλι εκεί η κολόνα. Και... <Συριοκύρω> <Συριοκύρω> σε περιφρονούν. <Συριοκύρω> Δεν σε υπολογίζει ο κακό. Ο κακό κοιτάει να σε εκμεταλλευτεί. Ο κακό κοιτάει να πάρει την ψήφο σου. Ο κακό κοιτάει να σουρουφήξει το αίμα. Αυτό κοιτάει ο κακο. Μετά είδες που έγινε κυβερνήτης, δεν τον νοιάζει. Άύξηση ρε παιδιά, κάμια αύξηση, πέρα έχει αύξηση. Αύξηση θα πάρουν βουλευτέ. Α, οι βουλευτέ έχουν ανάγκη οι Έχουν ανάγκη οι βουλευτές. βουλευτές. 15.000 λέει δεν φτάνουν. πρέπει να γίνουν 16. Πρέπει να γίνουν 17. Και δίθεν για να μας κάνουν μερικοί τους λαϊ, να, να λαϊκήσουν λίγο με στη βουλή λέει. Τους το έπετε κάποιος εχθές στη τηλεόραση. Τους το έπετε. Μερικοί βγήκαν δίθεν εκεί και λέει είναι ντροπή μας λέει να γίνεται άξυση, λέει στους βουλευτέ, Αλλά όλοι την παίρνουν. Όλοι την παίρνουν. Όλοι τι παίρνουν. Όλοι τι παίρνουν. παίρνουν. Κατάλαβες. Όλοι την παίρνουν. δεν την υπολογίζει την υποσχεσή του είπα ξύπα. ναι σου το είπα, τώρα το παίρνω πίσω και εσύ ο δύσμηρο, αλλά καλά να πάθεις γιατί θες να είσαι δύσμηρος εγώ δεν με ενδιαφέρει ξέρετε γιατί με ενδιαφέρει έχω τη συγκεκρισή μου καθαρή εγώ δεν σας ψήφισα τι με νοιάζει διαλύστε το διαλύστε το ποτέ δεν σας εμπιστεύτηκα, ξέρω ότι θα τη διαλύσουν την Ελλάδα, το ξέρω είμαι έτοιμος να τη διαλύσουν την Ελλάδα έτοιμος είμαι έναν εμπιστεύουμε μόνο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό που πονάει αυτό τον τόπο γιατί ο Κύριος μας έκανε διάδοχο λαό του Ισραήλ. εκεί έχω αφήσει την επίδρα μου και λέω Κύριε μου να βάλω ψήφο σε αυτά τα τομάρια δεν πρόκειται να βάλω δεν πρόκειται να βάλω ούτε θέλω κάνουμε Όλοι αυτοί τι ζητάνε να μπουν στη Βουλή να φάνε. Τι είναι Ας τους είχανε όλους με το μισθό που παίρνει ένας απλός υπάλληλος και θα σου έλεγα εγώ ποιοι θα ενδιαφέρονται να μπουν στην Βουλή. Mm. Θα σου έλεγα εγώ. Ας μην είχαν στους βουλευτές 17 και 18 χιλιάδες μισθό και α τους είχαν όλους με τα χίλια ευρώ που παίρνει ο κάθε μισθό συντήρητος άνθρωπος, με τα 900, 700, 800, ξέρω εγώ, ανάλογα με το τι. Και να σου έλεγα εγώ πόσο θα, θα κοίταγα να έρθουν να σε πείσουν να βοηθήσουν την Ελλάδα. Τότε θα τα βλέπαμε. Ουμίοι πακούσοι κακός αυτή ο πονηρός ο αλλά θα σου λέει δεν πρόκειται να ακούσει ποτέ να υπακούσει δηλαδή σε αυτά που σου υποσχέθηκε αλλά ακούστε την τελευταία φράση που είναι η πιο χαρακτηριστική από όλε. η πιο χαρακτηριστική Ο μη είπη κέριόντι και, και καλόν το κοινό και για το λαό λέει ο Άρχοντα, δεν πρόκειται να πει ποτέ τίποτα σοβαρό και τίποτα το καλό. Ουδέμι είπη κέριοντι, το κέριον είναι κάτι το αξιόλογο, κάτι το σοβαρό, κάτι που να... ουδέμι είπη κέριοντι και καλό, κάτι καλό, κάτι ωφέλιμο για το κοινό. Τους ακούσατε πότε να λένε κάτι τέτοιο. Τους βλέπουμε κάθε τόσο στην τηλεόραση Τους ακούμε τι λένε Κουβεντιάζουν Μάχονται δίθεν Μάχονται δίθεν μεταξύ τους Μάχονται δίθεν Όλοι τα ίδια είναι Όλοι τις ίδιες κατευθύνσεις παίρνουν Τους ακούσατε μία φορά να πούν Κάτι καλό Κάτι καλό Τίποτα απολύτως Ούτε κάτι το σοβαρό Ούτε κάτι το κέριο, το αξιόλογο που έχει σχέση με την πραγματικότητα. Παραμύθια. Του ρωτάνε: Τι γίνεται με το μακεδονικό, αλλά τ' άλλα Άλα Συνεννοημένοι οι δημοσιογράφοι, ναι, ναι, ναι, ευχαριστούμε. Ωραία απάντηση. Πολύ ωραία απάντηση. Ο αρχηγός η δε απάντηση ο αρχηγό, τι είπε. Τι κουταμάρες είπε. Ούτε ο ίδιος δεν ξέρει να μας τα πει. Να πάτε να ψηφίσετε. Με καλό να πάτε. Με καλό να πάτε. Έχετε όμως υπόψη σα δύο τρία στοιχεία που θα σας επαναλάβω. Πρώτον έχει υπόψη σου ο Κύριος είπε να μην εμπιστεύεσαι άρχοντες δεύτερο έχει υπόψη σου ότι όταν ψηφίζεις είσαι συνυπεύθυνος με τα όσα άθλια νομοσχέδια θα γίνουν στη συνέχεια να σου πω ότι είναι απλή σκέψη κάποτε ήρθε κάποιος είχε ακούσει την ομιλία μου και ήρθε να ξομολογηθεί. Και μου λέει, έκλαιγε, μου λέει πάτερ μου λέω γιατί κλές έχω κάνει έγκλημα. Λέω τι έγκλημα έκανες. Ξέρετε τι μου είπε. Είμαι συγυπεύθυνος στις εκτρώσεις που γίνονται. Λέω γιατί. Γιατί, ξέρετε γιατί. Γιατί ενώ το έλεγε, μου λέει κάποιος αρχηγός, ότι εμείς άμα βγούμε θα νομοθετήσουμε τις εκτρώσεις. Επίγα και το ψήφισα. <Κι> ναι, μην το παίρνεις αψήφιστα. Είσαι συγυπεύθυνος στα εγκλήματα, στο τόσο αίμα που χύνεται, το τόσο αθώων παιδιών. Έχει λοιπόν δεύτερο υπόψη σου, ότι όταν ψηφίζεις, Είσαι συγυπεύθυνος, συμμέτοχος στα εγκλήματα τα οποία θα γίνουν στη συνέχεια. Και τρίτον, έχει υπόψη σου ότι όταν ψηφίζεις, όταν ψηφίζεις, όταν ψηφίζεις, τι γίνεται. Όταν ψηφίζουμε, ερχόμαστε σε κόντρα με τον ίδιο τον νόμο του Θεού. Μα δεν είναι κυβέρνηση. Δεν είναι κυβέρνηση. Δεν λέει ο Θεός ναι στις κυβερνήσεις, ναι στους άρχοντες. Ναι. Όταν οι άρχοντες όμως είναι, έχουν πνεύμα Θεού. Είδες κανέναν από ταύτους εδώ να έχει πνεύμα Θεού. Τον είδε να το πηγαίνει στην εκκλησία, θα πάει. Με θα πάει όμω παραμονή των εκλογών θα πάει για να σε πείσει είδατε κανένα να πηγαίνει και στη τοξολογίες είδατε που πάνε πως καθόνται μέσα αγκαρία κάνουν να τους χαιρόσαστε αλλά λέει ο προφήτης Ισαΐας κάτι αυτό που το λέμε και εμείς πολλές φορές το λέμε με δικά μας λόγια κατά των λαών και τους άρχοντες ο προφήτης της Αγίας που έβλεπε τα χάλια του Ισραηλιτικού λαού τους έλεγε ότι ναι και εμπέκτε κατάρξου συναιμών δηλαδή έτσι που πάτε τους λέει παιδιά που θα σας κοροϊδεύουν θα είναι οι άρχοντες σας Παιδιά δεν είναι. παιδιά δεν βουλευτάκι, 30 χρονών, 32 χρονών, 35 χρονών, βουλευτάκι και έρχεται και σου κάνει κύριγμα κήρυγμα να του δώσει δυο καρπαζές, να πάει από εκεί που ήρθε. θέλω να μου κάνει κήρυγμα, κήρυγμα να μου κάνει ποιος, εσύ, άντε πήγαινε από εδώ ρε, τροπή μου να κάτσω να σε ακούσω ντρέπομαι για τον εαυτό μου, ντρέπομαι, πως το λένε δεν είμαι εγωιστής, δεν το λέω εγωιστικά αυτό ντρέπομαι όμως να κάτσω να ακούσω ένα παλιό, παλιό παιδό που ξαφνικά ξεφύτρωσε να έρθει να μου μιλήσει για την Ελλάδα ποια Ελλάδα, ποια Ελλάδα να μου πει που δεν ξέρει ούτε ιστορία, ξέρει ούτε τίποτα το μόνο που δεν ενδιαφέρει είναι πως θα το οικονομήσει Αν θέλετε αγαπητοί μου αδελφοί ακούστε τη φωνή του Ιεροκήρυκα ο οποίος όπως βλέπετε επιβεβαιώνεται από τα λόγια της Αγίας Γραφής. Ο Θεός να είναι μαζί μας να πάτε στο καλό με το καλό το άλλο Σάββατο.